όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Την προηγούμενη εβδομάδα διαβάστηκαν σε δύο διαδοχικές εκπομπές, δύο επιστολές γραμμένες το 1820, που αφορούσαν και οι δύο στην πολιτική της Εκκλησίας κατά του διαφωτισμού τα αμέσως προεπαναστατικά χρόνια και εν τέλει, την προφανή πρόθεση του Πατριαρχείου να λογοκρίνει ένα ποίημα το οποίο είχε κυκλοφορήσει αποτυπώνοντας τα φρονήματα του συντάκτου του τα σχετικά με την Ελευθερία και την επικείμενη επανάσταση. Τώρα θα περάσουμε στην ουσία του ζητήματος. Θα διαβάσουμε πάλι αποσπάσματα από το βιβλίο του Φίλιππου Ηλίου «Τύφλωσον κύριε των λαών σου» σχετικά με την συνολικότερη συνθήκη. δύο επιστολές που παρουσιάσαμε έχουν έναν κοινό διπλό στόχο. Τον συναίτη ηγούμενο Ιλαρίωνα και την πολιτική που θεωρήθηκε ότι αυτός υποκινεί και εφαρμόζει για τον αυστηρό έλεγχο της πνευματικής ζωής από την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Θα δούμε σε τι βαθμό αυτή η τόσο μεγάλη προσωποποίηση της ευθύνη μπορούσε να ανταποκρίνεται στα πράγματα. Βέβαιο είναι ότι τα μέτρα που εφαρμόστηκαν την εποχή εκείνη και οι συνακόλουθες φήμες που έδωσαν στα μέτρα αυτά και διαστάσεις που ίσως δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα δημιούργησαν τη βεβαιότητα σε ένα τμήμα της ελληνικής διανόησης ότι προκειμένου να εξουδετερώσει τους νεοτεριστές αντιπάλους του το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης ήταν τώρα πια αποφασισμένο να χρησιμοποιήσει και τα πιο ακραία μέσα κλείσιμο σχολείων αφορισμούς, λογοκρισία, κάψιμο βιβλίων, καταδόσεις στους Τούρκους, δολοφονίες. Τότε ακριβώς διατυπώθηκε από τους προοδευτικούς λογίους η κατηγορία ότι στην Κωνσταντινούπολη το ιερατείο σχεδίαζε να αναστήσει την ιερή εξέταση, το ποτέ ισπανικών ιερών κριτήριων. Ποτέ άλλοτε, σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, δεν είχε διατυπωθεί μια τόσο βαριά κατηγορία για την εκκλησιαστική πολιτική στα θέματα της παιδείας. Ίσως γιατί και ποτέ άλλοτε με εξαίρεση την κρίσιμη δεκαετία του 1790 δεν είχε επιχειρηθεί από την πλευρά του Πατριαρχείου μια τόσο εκτεταμένη με τόση εσωτερική συνοχή και συνέπεια στην εφαρμογή της προσπάθεια προκειμένου να ανακοπεί με όλα τα μέσα η ανάπτυξη κάποιου αντιπάλου ιδεολογικού κίνηματος. Για τα πραγματικά περιστατικά Που έδωσαν στους συγχρονου Την αφορμή και τη δυνατότητα Να μιλήσουν για πρόθεση Να αναστηθεί όπως έγραφε ο Κοραίς, Η ιερή εξέταση Στην Κωνσταντινούπολη του 1820 Η πληροφόρησή μας Παρουσιάζει πολύ μεγάλα κενά Και επιπλέον Είναι εξαιρετικά αποσπασματική Ακόμα και για τα θέματα που αγγίζει Μπορούμε ωστόσο συνδυάζοντας τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από τις επιστολές που ακούσαμε με διάσπαρτες πληροφορίες που παρέχουν άλλες πηγές να ανασυγκροτήσουμε ως ένα βαθμό τη συνολική εικόνα. Θα έχουμε έτσι ένα περίγραμμα που χρειάζεται βέβαια και πολλά άλλα στοιχεία για να συμπληρωθεί αλλά το οποίο θα επιτρέψει τουλάχιστον να σκιαγραφηθούν συνολικέ καταστάσεις και επιμέρους ενέργειες που εξηγούν και τη βιαιότητα των συλλογικών αντιδράσεων, και, πράγμα που μας ενδιαφέρει εδώ ειδικότερα, την οξύτητα που εμφάνιζε η πρώτη από τις δύο επιστολές, η επιστολή του Νικολάου Πίκολου. Κεντρικό πρόσωπο και υποκινητής όλων των ενεργειών που στιλητεύονται, εμφανίζεται στα κείμενά μας και σε πολλά άλλα παρεμφερή δημοσιεύματα της εποχής, ο Σιναίτης Ιγούμενος Ιλαρίων. Η υπερβολή που υπάρχει σε αυτή την εικόνα είναι εμφανής και αγγίζει τα όρια της καρικατούρας. Η δομή της πατριαρχικής εξουσίας δεν άφηνε πολλά περιθώρια σε ένα άτομο να ασκήσει δική του αυτόνομη πολιτική σε τόσο σημαντικά θέματα. Και ο Ηλαρίων δεν φαίνεται να άσκησε προσωπική πολιτική. Άνθρωπος με σημαντική παιδεία και μεγάλη μαχητικότητα, όπως το φανερώνουν άλλε του εκδηλώσεις, εκφράζει ένα κλίμα και μια αντίληψη που διαμορφώθηκαν στην εκκλησία της Κωνσταντινούπολης στα χρόνια της Τρίτη Πατριαρχίας του Γρηγορίου του Πέμπτου για την δίαιη ανάσχεση των νεωτερικών κινημάτων. Βέβαια, οι αρμοδιότητες που του είχαν ανατεθεί στα θέματα της τυπογραφίας και της λογοκρισίας καθιστούσαν τον Ιλαρίωνα κύριο αντίπαλο των νεωτεριστών σε ορισμένα επίπεδα, αλλά και πιο άνετο στόχο. Ευκόλυνε πραγματικά την προπαγάνδα του νεοελληνικού διαφωτισμού, και ήταν μέσα στου τρόπου τη αυτή η προσωποποίηση τη ευθύνη. Γιατί επέτρεπε να στυλιτευτεί μια πολιτική διαμέσου των ενεργειών ενό ατόμου, χωρί να βάλετε άμεσα και επώνυμα η κορυφή τη ιεραρχία. Από εκεί και πέρα ήταν σχεδόν φυσικό να έρθουν στην επιφάνεια όλε αυτέ οι ιστορίε τι οποίε συναντούμε στα γράμματα του Πίκολου και του Σίγμα Π, αλλά και δημοσιευμένε στι σελίδε τη Μέλισσα που εξέδιδαν τότε οι διαφωτιστέ για καταχρήσεις, χρέη, κοκονίτσες και τα παρόμοια. Δεν γνωρίζουμε, ούτε άλλωστε ενδιαφέρει εδώ, αν οι κατηγορίες αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πρόκειται για συνηθισμένες καταστάσεις και για κοινούς τόπους της πολεμικής, όπως την ασκούν και οι δύο παρατάξεις. Οι περισσότεροι από τους αντιπάλους του Ιλαρίωνα απέδωσαν τον ζήλο του εναντίον των νεότεριστών στη μεγάλη φιλοδοξία του να ιεραρχεύσει και έτσι αν έχουν τα πράγματα, τούτο σημαίνει ότι αυτού του είδου ο ζήλο ήταν αρεστός εκείνη την εποχή στην κορυφή της Εκκλησίας. Σε καιρούς όπου το Πατριαρχείο σκληραίνει τη στάση του απέναντι σε όλους τους νεωτερισμούς που θεωρείται ότι απειλούν τις παραδοσιακές ισορροπίες. Η σκλήρινση αυτή της στάσης της Εκκλησίας απέναντι στα νεωτερικά κινήματα αποτυπώνεται με χαρακτηριστικό τρόπο στην Πατριαρχική εγκύκλιο του Μαρτίου 1819 για τα θέματα της παιδείας. Το κείμενο αυτό, ένα από τα πρώτα που υπόγραψε ο Γρηγόριος V στην Τρίτη Πατριαρχία του, παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο και αποτελεί το σημείο εκκίνησης για τις ενέργειες που οργανώθηκαν εναντίον των νεοτεριστών στα χρόνια 1819-1821. Στόχος της εγκύκλειου, η διδασκαλία των επιστημών, τα μαθηματικά, οι νέες γλωσσικές θεωρίες και η συνήθεια να βαφτίζονται τα παιδιά με αρχαιοελληνικά ονόματα. Ακούστε μερικά αποσπάσματα. Δόξα, επιπολάζει ενιαχού, μια καταφρόνησης περί τα γραμματικά μαθήματα και διόλου παράβλεψη περί τας λογικάς και ρητορικά τέγνας και περί αυτήν επί πάση διδασκαλίαν της υψηλωτάτης θεολογίας, προερχομένη εκ της ολοτελούς αφοσιώσεω μαθητών ομού και διδασκάλων ισμόνα μόνα τα μαθηματικά και τας επιστήμα και μια ψυχρότης περί της αμωμή του ημών πίστεως και αδιαφορία εις τας παραδεδομένας νηστείας. Κατά δε και παράθεση ευρίσκεται εποφελεστέρα το γέννη και αναγκαιωτέρα η παράδοση των γραμματικών, από την διδασκαλία των μαθηματικών και επιστημονικών, επειδή τι σοφέλεια προσκολόμενοι οι νέοι εις τας παραδόσεις αυτάς να μανθάνωσιν αριθμούς και αλγεύρας, και κύβους και κυβοκύβους και τρίγωνα και τριγωνοτετράγωνα και λογαρύθμους και συμβολικούς λογισμούς και τας προβαλωμένας ελήψης και άτομα και κενά και δύνας, και δυνάμει, και έλξη και βαρύτητας και φωτό ιδιότητα, και βόρεια σέλα και οπτικά ατινά και ακουστικά και μοίρια τιάφτα και άλλα τερατώδη ώστε να μετρώσουν την άμμο της θαλάσσης και τα του ιετού και να κοινώσει την γίνεα, να αυτή δοθεί πιστώσει κατά τον Αρχιμίδιν, έπειτα ει τα των βάρβαρη, ει τα σγραφά των σόλικη, ει τα τη θρησκεία ανίδεη, τα ήθη παράφορη και διαφθαρμένη, ει τα πολιτεύματα επιβλαβή και άσημη πατριώτε και ανάξι τη προγονική κλίσεω. Και η κατακενοτομία παρατάφτα εισαχθήσα των παλαιών ελληνικών ονομάτων επιφώνηση. Στα βαπτιζόμενα βρέφη των πιστών, όσοι ακούσαμε, λαμβανομένη ως μια καταφρόνηση τη χριστιανική ονοματοθεσία, είναι διόλου απροσφυή και ανάρμοστο. Και... Αν και δεν κατονομάζονται άμεσα ο κοραΐς, η διδασκαλία του και η οπαδοί του, το κοραικόν κόμμα όπως θα τους αποκαλέσει λίγο αργότερα ο Ιλαρίων, αποτελούν το διάφανο αντικείμενο εναντίον του οποίου στρέφεται η πατριαρχική αποδοκιμασία. Εξειδικευμένοι στα θέματα της παραγωγής και της διακίνησης του βιβλίου, η νέα αυτή πολιτική εκφράστηκε με ένα σχέδιο μεγαλεπίβολο αλλά που εκ των πραγμάτων, δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί και με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία φαίνεται ότι εφαρμόστηκαν. Το σχέδιο διατυπώθηκε στην Απανταχούσα, που δημοσιεύτηκε το καλοκαίρι του 1820, για να εξαγγείλει την ανακαίνιση του Πατριαρχικού Τυπογραφείου. Τα συγκεκριμένα μέτρα μορφοποιήθηκαν με την επιβολή λογοκρισίας στα βιβλία που κυκλοφορούσαν στην Κωνσταντινούπολη.